101,5 FM στέο. Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά ρεγά να χρησιμοποιήσουμε Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο Να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάτε του καροτσάκι Με το χερ σόιμπλε και να το πετάξετε στην Ψιτάλια Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα Είναι νόμος αυτού του κράτους Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνικής σημασίας Μπορούν να φρει τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις Γέλα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 Καλή σα ημέρα, you... κυρίε και κύριοι. Καλή σα ημέρα από το ράδιο Άρτα. Στου 101,5. Κάμια ωρίτσα θα είμαστε παρέα με την εκπομπή στον τοίχο. Was... Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου. 2 6 81 4 Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση you, you you, Για να ρίξουμε μια ματιά όπω είπαμε Στην uh, κατάσταση Στην κατάσταση που ζούμε εδώ Στο γεωσύστημα Ναι κάτσε να το θυμηθώ Ναι το γεωσύστημα το οποίο, μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ελλάδα Καλά το θυμηθείτε. Κυρίες μου και κύριοι μέσα σε αυτό το γεωσύστημα λοιπόν ε, δεν είδαμε τίποτε, δεν ακούσαμε τίποτε ακόμη έχουμε να δούμε πολύ πράγμα Όσοι αντέξουν τελικά γιατί δεν βλέπω να αντέχουν και πολύ Τέλος πάντων α, Ακόμη ουσιαστικά δεν είδαμε Και δεν ακούσαμε τίποτε Κάποιοι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το του τον κόσμο Χθες α, θα στριφογυρίζανε Εκεί μέσα που τους έχουν παραχωμένους Στην κόλαση δεν θα είχαν καλό ύπνο Γιατί τα προσώπα αυτά δεν νομίζω Να είναι στους παράδεισους των νοικοκυρέων Για τον... Α, Καστοριάδη σας μιλάω για το Λένιν Ναι αυτοί δεν ήταν νοικοκυρέοι Οπότε καταλαβαίνεις Είναι στην κόλαση να κουβαλάνε πίσες ε, Γιατί θα μου πεις Μα στη σύναξη η οποία έγινε Και συντόνισε ο Κούλογλου Όπου παρευρέθη ο Αλέξης Μετά του κυρίου Δασκαλοπούλου ε, Ανάμεσα εκεί στι γλίκε. στις Γλίκες, Βαλεντίνου γάρ σήμερα όπως καταλαβαίνεις ε, Είπανε πάρα πολλά α, η, Τα δύο μεγάλα αυτά Πρόσωπα της ε, Ελληνικής τραγματικότητας Και Αφού κάθισαν δίπλα δίπλα στην εκδήλωση Μίλησαν κιόλας Λοιπόν ε, είπαν διάφορα Τι μας είπανε λοιπόν μας είπε ο κύριος Δασκαλόπουλος, ε, επικαλ, ε, επικαλούμενος στην ρίση του κορνίλιου Καστοριάδη, ο οποίος είχε αναφερθεί στη δημιουργική δραστηριότητα των ανθρώπων, που δημιούργησαν την πραγματική ιστορία. Προσέξτε τώρα, ο Δασκαλόπουλος και ο Τσίπρας είναι, έχουν δημιουργική δραστηριότητα, είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα και δημιουργούν την πραγματική ιστορία. Όπω έχουμε μάτα ξαναει πει, κυρία μου και, κυρία, κυρία και κύριε μου, άνθρωποι, άνθρωποι λέμε τώρα, προσώπατα τέτοια, τα οποία δεν έχουν, ε, δεν γεννάει τίποτε το μυαλό τους, Δεν γεννάει τίποτε το μυαλό τους Δεν έχουν να παρουσιάσουνε κάτι. Χρησιμοποιούν ρίσει ανθρώπων οι οποίοι κάνανε κάτι στην περπατησιά του, ε, περνώντα τέλο πάντων από αυτόν τον πλανήτη και το παράδειγμα θα το έχετε μάλιστα αυ, απόδειξη μάλλον αυτού είναι και το ελληνικό κένοβούλιο όπου ο κάθε πικραμένος α, όταν δεν έχει την πει του γράφουν πέντε αυτά όπως είπε και ο τάδε Ποιητή, όπως είπε και ο τάδε φιλόσοφος όπως είπε και ο τάδε πολέμαρχος βέβαια ο κυρίος Δασκαλόπουλος δεν έμεινε μόνο σε αυτό χρησιμοποίησε και τον όρο στρατηγικό πεδίο του Λένιν ο κατάλαβες, αν ο, ο Δασκαλόπουλος δεν Λένιν. Και λόγια Λένιν Πού πας μωρή κοινωνία Πού πας μωρέ ελληνάρα μου Που ζεις μέσα σε αυτό το γεωσύστημα Το οποίο λειτουργεί η Ελλάδα Λοιπόν Μάλιστα ε, Έκανε και αναφορά Στον Σουμπέτερ Για τη δημιουργική καταστροφή Έχω ε, να σου λέω κατάλαβε τώρα 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11 Καταλάβανα απαξάπαντες γι' αυτό ακριβώς το λόγο εσύ δεν μπορείς να είσαι ούτε δασκαλόπουλος ούτε τσίπρας διότι αυτά δεν τα καταλαβαίνεις όσο μιλάς και λες πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνει ο άλλος τόσο πιο αριστερός ας πούμε είσαι ή προσώπατο της κοινωνίας ε, αποδεκτό κατάλαβες όπως μας είπε χτες ο δόκτορ Γρήβας ότι η Ελλάδα λειτουργεί μέσα σε ένα γεω πως το είπε η Ελλάδα αυτή στο γεωσυσ... γεωσύστημα ε, δεν καταλαβαίνεις εσύ Είσαι για τα συμπεντυχαΐμια Λοιπόν Κάποιοι ενοχλήθηκαν στη σύναξη αυτή Βλέποντας τις καρδούλες να αναβοσβήνουν ε, Εκεί Στον έρωτα μεταξύ δασκαλόπουλο και Τσίπρα Και Αποδοκίμασαν Μάλιστα χειροκρότησαν και ηρωνικά Βέβαια αυτοί που παρίσταντο και χειροκρότησαν ηρωνικά Το Δασκαλόπουλο Και Ή τον αποδοκίμασαν Αλλόν θα ήταν να μην παρευρίσκονται σε τέτοια πράγματα Διότι δείχνουν την εικόνα που Δίνουν την εικόνα μάλλον που έδωσαν και οι παλαμακιστές Όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Σούλτς Και τους έλεγε, τους έλεγε, τους, τους έφτινε εκεί πέρα Και από κάτω ήταν διανοούμενοι Προσώπατα της κοινωνίας Της αρπαχτής και τα και τα Και τον παλαμακίζαν Τι δουλειά λοιπόν είχε η Αλεπού στο παζάρι μεγάλε και πα και ειρωνεύεσαι το Δασκαλόπουλο. Ο Δασκαλόπουλο, από θέση ισχύω, ε, κάμνη και λέει ότι του καγουστάρει. Κα, ό,τι του καγουστάρει. Λοιπόν, το ίδιο και ο Τσίπρας Διότι έχει ρεύμα αυτή τη στιγμή και αύριο θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Εσύ τι πα και ειρωνεύεσαι εκεί, και μάλιστα του πετά και του Τσίπρα, ε, δημιουργώντα αναταροχή το ότι και εσύ δεν θα έπρεπε να είσαι αυτή τη στιγμή εδώ. Πώ θα κυβερνήσει με τη δεξιά, πετάχτηκε ένα. Ε, και του είπε και του, του Αλέξη λοιπόν και έγινε ένας αναβρασμός και ε, διακόπηκε ο λίγο τελος πάντων η, η ομιλία και συνέχισε ο, ο Αλέξης το, το λόγο του τι δουλειά λοιπόν έχει Αλεπού στο παζάρι μεγάλε τι κάνεις τώρα, κάνεις αντίσταση πηγαίνοντας ε, σε τέτοιες ομιλίες και πας και ηρωνεύεσαι αυτοί έχουν το καρπούζι, αυτοί έχουν το πεπόνι, αυτοί έχουν τις κάμερες, αυτοί, αυτοί λένε ότι τους γουστάρει. Γιατί πρέπει να πουλήσει η εικόνα τους. Συ τι δουλειά έχεις εκεί τώρα. Ε, προ, έχεις την εντύπωση ότι προβληματίστηκε πολλής κόσμος από αυτό που πέταξες στο τζίπρα ή στο δασκαλόπουλο ή χειροχρότησες ειρωνικά το δασκαλόπουλο. Με τη δική σου ηρωνία προβληματίστηκε ο κόσμος. Ναι, μη φας, έχουμε γλαρόσουπα. Λοιπόν... Μετά το κύριο Δασκαλόπουλο το, το λόγο πήρε ο κύριος Τσίπρας Ο οποίος Αφού μας είπε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο Και θα επαναφέρει Το μισθό για όλους μας Στα 751 ευρώ Μην ξεχνάμε το 1 ευρώ έτσι Βέβαια Αναρωτιόμαστε Καταργώντας το μνημόνιο θα καταργήσει Και όλα αυτά που μας φόρτωσε το μνημόνιο ε, Τα μνημόνια Και η, η ιστορία αυτή Αναφέρομαι Σε όλα τα κόλπα που έχουν ψηφίσει Τα παιδιά ο Θεο, του Θεοχάρη Του Στουρνάρα και τα λιμπάν ε, Λέω ε, ερώτηση Απορία μάλλον εκφράζω Συνεχίζοντας λοιπόν την ομιλία του Αφού θα μας επαναφέρει και τον ε, μισθό Στα 751 ευρώ Ακούσαμε και κάτι Το οποίο δεν το είχαμε ξανακούσει Φταίμε εμείς ρε φίλε Τώρα οι ίδιοι τα λένε Είπε λοιπόν ο αγαπητός μας Αλέξης Είναι και φίλος μας πάνω από όλα, Ζητούμε, είπε ο Αλέξη, Ένα αναπτυξιακό πακέτο Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τάπ, Τράπεζα ή αλλού Μπερδόν Ζητάει ένα αναπτυξιακό πακέτο Είδατε, όταν είσαι πολιτικός Μπορείς να βαφτίσεις όπω θέλει, μπορεί να βαφτίσεις το λάδι ξίδι Την πεκάτσα τσιπούρα Όπως γουστάρεις Ουσιαστικά λοιπόν τι μας είπε Το αναπτυξιακό πακέτο που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέγεται δάνειο. Δάνιο πώ το λένε και το βάφτισε αναπτυξιακό πακέτο. Ο Αλέξης. λοιπόν, το αλλού εντάξει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το καταλαβαίνουμε. Το αλλού, Αλέξη μου, τι είναι, Ζητάς λοιπόν ένα αναπτυξιακό πακέτο, δεν είναι δάνειο πια. Θα βρεθεί ρε παιδί μου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα πει: Δώσε μου στον Αλέξη εκεί πέρα να πούμε. Επειδή είναι και αριστερό το παιδί και θα σώσει την Ελλάδα τόσα δισεκατομμύρια. Χωρί να θέλει τίποτα, δεν είναι δάνειο, δεν θα επιστρέψει τίποτα, Αλέξης Το καταλαβαίνουμε λοιπόν να το ζητήσεις από την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το αλλού τι είναι, ρε, Αλέξη. Από πού αλλού δηλαδή μπορεί να ζητήσει αναπτυξιακό δάνειο, όπω. Ε, αναπτυξιακό πακέτο, με συγχωρείτε. Όπω ονόμασε το δάνειο, Πού αλλού. Βαδίζομαι ολοταχώ στην ανάπτυξη. Παρακαλώ. Be Λέει εδώ ένας φίλος τηλεκρότης Το αλλού είναι ακριβώς Το λεφτά υπάρχουν του Γεωργίου Παπαντρέου ε, Λοιπόν οπότε Προεκλογικά ακούμε Με άλλα λόγια το ίδιο πράγμα Δεν θα διαφωνήσω Και πολύ μαζί σου Αλλά το θέμα είναι ε, Το να βαφτίζεις το δάνειο Τη Δανιάρα που θα σε ακόμα Πιο βαθιά αναπτυξιακό πακέτο ε, είναι κάτι. Και αγαπημένοι μου φίλοι Σιριζέη, μην μου, μην μου τσαντίζεστε. Οι, οι, οι, οι ίδιοι τα λένε, οι δικοί σα τα λένε. Οι δικοί σα τα λένε. Δεν τα λέει κανένα νεφελίμ, ο οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά. Το δυστύχημα βέβαια είναι ότι. Το δυστύχημα. Διστύχη, Πε το όπω θέλει. Ότι επειδή προαλήφεστε για την εξουσία, λοιπόν, think... σα προβάλλουν think... κρατώντα. Ε, τα συστημικά μέσα μαζικής εξαθλίωση ε, Την πισινή Για να συνεχίσουν την αγαστή κονόμα τους Δεν τα λέμε εμείς αυτά Για αναπτυξιακά πακέτα Για γεωσυστήματα που λειτουργεί η Ελλάδα Τα λένε άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ Και το τελευταίο δεν το κάποιο κάποιος τυχαίος, Το από αρχηγό σας. Τι σημαίνει αναπτυξιακό πακέτο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Σου ποτέ τίποτε κανένας τι ένα, Δηλαδή το δάνειο τώρα είναι ένα απτυξιακό πακέτο Ή θα το πάρεις με καλύτερους όρους Δάνειο είναι όπως και να το πάρεις Είναι δάνειο Και θα επανέλθουμε σε εκείνο που λέγαμε Και από παλιά Πολύ παλιά Ότι επειδή μέσα στον εγκέφαλό τους δεν υπάρχει Η, η έννοια εργασία Εργασία ρε παιδί μου Εργασία κέρδος ε, ε, μεροκάμα μεροκάμα, το ξέρω εγώ Πες το θέλεις, Πάντα μα πάντα θα τριγυρνάει γύρω τους, θα τριγυρνούν αναπτυξιακά πακέτα, τα, οποία, τα δάνεια τα οποία θα τα βαφτίζουν όπως θέλουν αυτοί. Mm -hmm. Κυρία μου, κύριέ μου, mm -hmm. δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Mm -hmm. Δυστυχώς, λέμε τώρα δυστυχώς για κάποιους, για σας ευτυχώς. Mm -hmm. Και μην ακούτε τις σφιγμομετρήσεις οι οποίες σας πετάνε ότι είναι μια μονάδα μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολλές μονάδες μπροστά για το εκλογικό σώμα το οποίο ψηφίζει αυτή τη στιγμή. Είναι ε, ε, σαρωτικά μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο κόσμος αναζητά νέα αναπτυξιακά πακέτα, ακούγοντας τον Αλέξη και τους φίλους του που ζουν, ζουν ε, μέσα στο γεωσύστημα που λειτουργεί η Ελλάδα. Τώρα σε ένα εμμαμάς ου μπορεί να σου είπα αυτά, αλλά το αλεξί του είπε άλλα. Οπότε λοιπόν. Σαρώνοντας κυριολεκτικά στο εκλογικό σώμα που ψηφίζει, επαναλαμβάνομαι Ο Αλέξης Καβάλα στα είναι, λέει ό,τι θέλει Αλλά κυρία μου και κυρία μου, τουλάχιστον μέχρι να έρθει ο Αλέξης Ο οποίος τα φέρει το αναπτυξιακό πακέτο Και το μισθό των 751 το τονίζουμε ευρώ Χαρούτε, χαρούτε διότι όπω σας είπαμε χθε, Χαρούτε πλέρια δηλαδή Διότι όπω σας είπαμε χθε, Ο Νίν, ο Νίν συναντήθηκε με το διευθύνοντα σύμβουλο της Λίντλ ε, και του είπε ο άλλο εκεί θα κάνω επενδύσεις μεγάλα από 130 εκατομμύρια ευρώ και θα σου βάλω και 250 ανθρώπους να δουλεύουν πα, πα, πα, πα. Στα, στις αποθήκες logistics όπως λέγαμε χθες στις οποίες θα φτιάξει το Λίντλ βέβαια παράλληλα που καταργούνται οι θέσεις στη Χαλιβουργική κλείνει η Χαλιβουργική κλείνει... ανάσα κουβέντα κανένας για, για, τις δημιουργημα... για τις θέσεις της υπάρχουσες κουβέντα για τις θέσεις που θα μας κάνει ο κύριος Λίτλ ε, χαρούτε σας παρακαλώ πάρα πολύ διότι αυτό δεν μας το, μας το επιβεβαίωσε ο σοβαρός ο σοβαρότατος πατριώτης Χατζηδάκης είναι υπουργός αυτός και μας είπε ότι θα έχουμε 250 νέες θέσεις εργασίας από τη Λίτλ και μάλιστα θα πάει και ο ίδιος να εγκαινιάσει όταν θα γίνει όταν θα γίνουν οι αποθήκες τα τσίγγια εκεί του logistics που λέγαμε χθες κυρία μου και κυριέ μου. Το πρόβλημα είναι το εξής. Δεν ξέρω αν ο κύριο Χατζιδάκης ή ο κύριος Σαμαράς ερώτησαν τον κύριο Λίντλ, τον ε, διευθύνοντα σύμβουλα τέλος πάντων, γιατί το παριζάκι τους στη Γερμανία το πουλάει παράδειγμα 1 ευρώ και στην Ελλάδα 3. Γιατί, για ποιο λόγο ακριβώς. Γιατί τη βαφή μαλλιών νούμερο 13 που χρησιμοποιεί ο Πάνος ο στη Γερμανία Το πουλάει ξέρω εγώ, 4 ευρώ και στην Ελλάδα 12 Γιατί τον ρώτησαν Γι' αυτά δεν τους ενδιαφέρει να ρωτήσουν Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο κυρία μου και κυρία μου Όλα στην Ελλάδα τις σφαγής αυτή τη στιγμή Μπορείς τον παρακαλώ τα γουρούνια τρών γουρούνια πληρώνουν φθηνότερα μάλιστα μ' άρεσε αυτό μ' άρεσε, μ άρεσε αυτό. λοιπόν του κάνατε καμιά ερώτηση του κυρίου λίτλ του εκπροσώπου εκεί του διευθύνοντος συμβούλου Φά. φτάσαμε λοιπόν με αυτά και με αυτά στο σημείο στη χώρα της φαγη όπου θεωρείται λαϊκισμός να πεις με συγχωρείτε ότι οι άνθρωποι ψάχνουν στα σκουπίδια να φάν και να βρουν μπουκάλια να πάνε να τα ξαργυρώσουν για μισή φταρίζει. Λοιπόν, και τα προϊόντα έχουν φτάσει εκεί που, που δεν, όχι δεν παίρνουν, θα πάρουν κι άλλο σε μια σφαγμένη χώρα Λοιπόν, να πανηγυρίζουν οι κυβερνώντες αυτή τη χώρα για μια επένδυση με τσίγκια την οποία θα κάνει ο κύριος Λίδλ Και θα πάρει 250 εργαζόμενους, ορίστε Καλό, καλό. Λοιπόν έτσι που λες Ελληνάρα μου Αυτή είναι η κατάσταση Θα μας κάνει μια αποθήκη Με τσίγκια Με logistics Ο κύριος Λίτλ ε, Και επανηγυρίζει η κυβέρνηση Μούγκα σι για το τι κλείνει Ο, ο Αγγελόπουλος στη Χαλιβουργική Θέτοντας ουσιαστικά την κλείνει Θέτοντας το 95% Όπως μας έλεγαν χθες των εργαζομένων σε διαθεσιμότητα όξο, όξο, τους πετάει στον δρόμο ο αριθμός είναι πάνω από 200 όπως λέγαμε, 200 όπως λέγαμε χθες, λοιπόν τι, τι βασιλέτε δηλαδή ουσιαστικά τι ακριβώς ψάχνετε ψήφους, θα τις βρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση υπάρχει πράγμα να σας ψηφίσει, λοιπόν τι ακριβώς, γιατί χαρούτε όμως εσείς, χαρούτε νοικοκυρέη διότι το κόμμα σας το κόμμα σας θα βρει μέσω του κυρίου Λ 250.000 θέσεις εργασίας Και συνέχισε βέβαια εσύ Να πληρώνεις τη βαφή μαλλιών νούμερο 14 Όπως είπαμε του Πάνου ε, Σε τριπλάσια τιμή Από ότι την παίρνει ο Γερμανός Λες και ο Γερμανός βαψομαλιάς Λοιπόν Είναι φτωχότερος Θα μου πεις βέβαια εντάξει βαφή μαλλιών Αυτή την εποχή ποιος να πάρει Μόνο αμα είσαι πάνω μπορείς να πάρει Βάψτε όλα, όχι μαύρα. Κατά μαύρα. Mm -hmm. Κυρία μου και κυρία μου, η είδηση, η είδηση είναι ε, να μην χρησιμοποιούμε λέξει πια ε, οι οποίε έχουν χάσει το νοημά του. Ε, θα λέγαμε σοκάρι αλλά δεν. Δεν, δεν, δεν μα σοκάρει τίποτε πια. Ε, η είδηση λοιπόν λέει ότι ο 47χρονος πρώην ναυτικός ο έχων μια καρκινοπαθή αδελφή και τετραπληγικό αδερφό αυτοκτόνησε κρεμάστηκε στο σπίτι του γιατί διότι η εταιρεία πράκτικερ στην οποία εργαζόταν τον εξανάγκασε να υπογράψει παρέτηση για να μην φανεί απόλυση μετά από 12 χρόνια που εργαζόταν εκεί διότι τον κατηγορήσαν ότι έκλεβε επειδή βρέθηκε μία ανοιχτή συσκευασία προϊόντος Που ήταν στην ευθύνη του Κατάλαβε δηλαδή μπορεί να πέρασα εγώ Από το πράκτικερ Να άνοιξα τη συσκευασία Και επειδή ήταν στην ευθύνη του ταλέπορου υπάλληλου Τον εξανάγκασαν σε... Να υπογράψει παρέτηση Ο άνθρωπος Και μόνο η πράξη του δεικνύει την ευαισθησία του έτσι σπίτι του 47 χρονών Και κρεμάστηκε. Χρεμάστηκε Sun. Αυτές τις εποχές διανύωμε. Δεν μπορώ να το πω πραγματικά Όπως καταλαβαίνεις Λινάρα μου αυτά γίνανε για να γλιτώσει την αποζημίωση η γερμανική εταιρεία Practiker και φυσικά ενημερωτικά σας λέμε ότι η κηδεία, ε, η κηδεία του ανθρώπου αυτού έγινε με χρήματα που μάζεψαν οι συνάδελφοί του Παρακαλώ Τι να πει, έχεις δίκιο απόλυτο τι να πεις αδερφέ μου Ποιος να ενδιαφερθεί για αυτά τα, τα πράγματα και ποιος Τίποτα δεν τους ακουμπάει τίποτε Η κηδεία του λοιπόν έγινε με χρήματα που μάζεψαν οι συνάδελφοί του Διότι όπως καταλαβαίνετε ο άνθρωπος με τέτοιες ιστορίες που κουβάλαγε Περιθάλτοντας την αδελφή του, τον αδελφό του Τι να κάνουμε Λοιπόν ε, κυρία μου και κυρία μου Μέσα στο χειροστάζ Συγγνώμη στο, στο Πως να το πούμε τώρα στο, Στην παραγωγή, σω, παραγωγή Στο εργαστήριο σωτήρων Να το πούμε έτσι πως να την πούμε τη βουλή Χαμόσε το κυρία μου και κυρία μου Κατά την συζήτηση Για την αναδιάρτρωση Της ελληνικής αστυνομίας Λοιπόν ο, ο διάλογος Έχει ως εξή, Ο κουτσούκης της Χρυσή Αυγής Λέει η αριστερά των ΕΦΑΠΑΞ θέλει απογύμνωση της αστυνομίας Πετάγεται ο τσουκαλάς του ΣΥΡΙΖΑ και του λέει Από το να γινόμαστε μπράβοι των αφεντικών καλύτερα να παίρνουμε ΕΦΑΠΑΞ Απαντάει ο Κουτσούκης τη Χρυσή Αυγής Μιλάτε κι εσείς που με την πρώτη φάπα από τα ΕΑΤΕΣΑ τα λέγατε όλα Άντε να μην ανοίξουν τα αρχεία και τρέχετε όλοι σας Γιατί δεν τα τα αρχεία ρε Κουτσούκη? Γιατί, γιατί δεν τα ανοίγετε τα αρχεία, αφού τα έχετε, γιατί δεν τα δεν τα, τα αρχεία, Γιατί δηλαδή δεν τα ανοίγετε, Να δούμε τελικά όλα αυτά τα προσώπατα, τα προβεβλημένα τη αριστερά, Από πού πέρναγαν και πώ ζούσαν τόσα χρόνια. Λέμε, Καταλαβαίνει πια αριστερά, αριστερέ μου, Μη με, μη με παρεξηγεί τώρα με το παραμικρό. Άλλη ξέταρα, κουτσούκι Να τα δούμε λοιπόν. Άι, δε, άνοιξέ τα Τι θα και θα και θα. ...τι θα είναι αυτό, παρακαλώ. Α, το Φάπαξ. Ναι, σωστά. Από εκεί βγαίνει το Φάπαξ, μου δεν έφτω τη ακρονής από το Φάπαξ. Διότι, στο ΕΑΤΕΣΑ, λοιπόν, πήγε πολύς κόσμος. Έτσι, πολύς κόσμος και υπέφερε. Αφού, λοιπόν, εσύ έχει αρχεία και έχεις... Και τέλος πάντων επικροτούσες τις φαλλιάρες που τρώγαν στο ΕΑΤΕΣΑ Και έχεις ε, αρχία Βγάλτα Βγάλτα λοιπόν να δούμε Τους υπαλλήλους Τους οποίους στείλαν στην αριστερά να κάνουν τη δουλειά τους Βγάλτα Τι θα τα βγάλουμε Μη τα βγάλουμε και τα Βγάλτα λοιπόν αφού έχεις Αλλά επειδή μπλέξατε κι εσείς με την πολιτική Σε κουβέντα να βρισκόμαστε Να γίνεται κουβέντα Δηλαδή χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβει ένας, ένας α, ας πούμε παλαιότερας γενναιάς Έλλην <μήν> Ότι α, για την Ιταλία ας πούμε όταν ακούς ότι ε, αυτός ήταν λέει γραμματέας του συλλόγου τάδε των αριστερών φοιτητών στην Ιταλία Χρειάζεται πολύ μυαλό να καταλάβεις ποιος τον έστελνε στην Ιταλία, να κάνει αυτά που έκανε και να γίνει και γραμματέα. Χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό. Πολύ μυαλό σου λέω, πρέπει να είσαι ο κουανδρός, πώς το λένε εκείνο το detective, ο Πουαρός. <laughs> Σε παρακαλώ πολύ. Αλλά μάθατε κι εσείς. Κουβέντα στην κουβέντα, όλο λάδι λάδι και από πιτόγυρο τίποτε. Κυρία μου και κύριέ μου, είναι μια καλή ευκαιρία ε, Αλέξη να πάνε να λάβει στην Ιταλία Τώρα που παρατείται η κυβέρνηση λέτα στην Ιταλία Αφού τον αγαπάνε οι Ιταλοί Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς ε, ε, Αλέξη Έλα, κοπάνατε για την Ιταλία μια και είναι και η λίστα Τσίπρα εκεί Λοιπόν ε, Στην Ιταλία Άντε, δεν αποκλείεται Γιατί η, η Ιταλή ήταν η πρώτη μάστορε του ιστορικού συμβιβασμού οδηγώντας την κατάσταση εδώ που την οδήγησα <charge> Ιταλί λέμε τώρα ρε σε παρακαλώ <-aya> 4 χρόνια, 5 το τι γίνεται στην Ελλάδα κυρία μου και κυρία μου, είναι γνωστό γνωστό ακόμη και στο... Στην Πότσικα εδώ, στην Βαλαόρα Τώρα, κυρία μου και κύριε, αυτό το ξέσχισμα το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και γενικά στο νότο τη Ευρώπη, έτσι, α, αλλά, πε, αλλά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι εκείνη που τραβάει και σηκώνει όλο το σταυρό του μαρτυρίου αυτό. Έρχονται, κυρία μου και κύριε μου, οι ευρωβουλευτέ οι οποίοι παρακολουθούσαν, αμέ, όχι αμέτωχοι, εισπράτοντα την κονόμα του 4-5 χρόνια. Να τα βάλουν τώρα εκ του ασφαλούς πάντα βέβαια με την Τρόικα Και εμείς καθόμαστε και τους ακούμε Λοιπόν, οι Ευρωβουλευτές λοιπόν μας είπαν Ότι οι Τροικανοί αποδείχτηκαν χασάπιδες. Έλα, ο Αλεχάνδρος Σέρκας Ο Ισπανός Ευρωβουλευτής Αλεχάνδρος Σέρκας Λοιπόν, βρίζει τώρα την Τρόικα Εκ του ασφαλούς φυσικά πάντα γιατί θα γίνουν ευρωεκλογέ και σε αυτούς καταλαβαίνεις Λοιπόν, ο, Αλεξαν... ο Αλεχάνδρο και ποιοι άλλοι εδώ και διάφοροι άλλοι να πούμε Μας είπανε ότι ουσιαστικά ότι οι τροϊκανοί αποδείχθηκαν χασάπιδες Σόπα ρε Αλεχάνδρο Τι, Τι μας πες ρε Αλεχάνδρο Πω από μας πέσαν τα αυτιά ρε Αλεχάνδρο Σοχαριστήκαμε ρε Αλεχάνδρο Πέσαμε απ' τα σύννεφα Γινόταν τέτοιο πράμα. Και πού ήσουν τέσσερα χρόνια σε ρε hey! Τέσσερα χρόνια που τα έβλεπες αυτά τα πράγματα Πού ήσουν ρε Αλεχάνδρο hey! Έπερνες το καπουτσίνο σου στας Βρουξέλλας hey! Έχεις απόλυτο δίκιο Εκεί ήταν ο Αλεχάνδρος. Εκεί ήταν ο Αλεχάνδρο Όταν έκανε τα κόλπα ο... Και όταν βγήκε ο Φάραντς Μπορεί να αποχώρησε κιόλα Τότε που τα είπε το... πρώτος ο Φάραντς Και τον είπανε φασίστα Γραφικό Ότι τον είπανε Λοιπόν τα είχαμε πει τότε Και μπορεί να αποχώρησε ο κάθε Αλεχάνδρο ε... Αγρακτισμένος Γιατί έλεγε αυτά που έλεγε ο Φάραντς Εκείνη την εποχή τι μάθαμε ρε παιδί μου Έλα ρε Αλεχάντρο, Είναι χασάπιδες οι σόπα. Ξέρεις Αλεχάντρο; έχουμε και εδώ Υπαλλήλους των χασάπιδων Οι οποίοι βαράν αυτοί να πούμε Με το κίνητο του μπαλτά πως το λένε Κόβουν και αυτοί με το εντόπιο Με το εντόπιο εδώ, Έχουμε και εδώ μέσα χασαπάκια Λοιπόν Ελληνάρα μου σας χθε Ότι από 31 Μαρτίου Θα είμαστε φακελωμένοι Λοιπόν Φορολογικά Θα πρέπει να δικαιολογήσουμε τις δαπάνες Για το πως αγοράσαμε πολλοχαρτο, τσίχλες, καλατσίχλες Ξέχναντε Για το ρεύμα, για το νερό Και όλα Η πρόσεξη τώρα Ξεκίνησε ο συνδυασμός Με το ηλεκτρονικό ε, Χαράτσι Μάλλον θα πάρεις και ένα ηλεκτρονικό χαράτσι Γιατί οι δαπάνες που Θα διασταυρώνουν με τα στοιχεία Ρεύματος νερού, τηλεφώνου και λοιπά Άκου, σε παρακαλώ Θα θεωρούνται τεκμήριο Κατάλαβες Θα θεωρούνται τεκμήριο Βέβαια μην μου πεις βρε του άτιμους τι μου κάνανε Γιατί δεν ενημέρωσαν από το 212 Ότι το οικονομικό έτος του 2013 Θα έχει αυτά τα κριτήρια Σιγά μη σε ενημερώσουν ρε μεγάλε Ποιος είσαι για να σε ενημερώσουν, Τεκμήριο θα είναι το ρεύμα Το νερό και το τηλέφωνο Και καλά αν δεν θα μου πεις Το τηλέφωνο είναι αγκαίο Είναι άνθρωπος είσαι θε να μιλήσεις με ένα... Το νερό και το ρεύμα Με φόρο εισοδήματος Λοιπόν με βάση τα στοιχεία Αυτά θα σου κόβει Ή η... η πατριωτική ευφορία Σε παρακαλώ παραβολή Λοιπόν Θα κάνουν λέει διασταύρωση Και πρόσεξε Θα ελέγχουν λέει για παράδειγμα Λογαριασμού σε ιδάπ άνω των χιλίων ευρώ ετησίως Για να εντοπιστούν αδίλωτες πισίνες πα, πα, πα, πα, πα. Πώς το σκεφτήκατε ρε παιδιά Ο λογαριασμός ρεύματο πρόσεξε Ανεξαρτήτως ποσού Παρακαλώ Ε, ε, ναι Λέμε τώρα ρε παιδί μου καλά λες Γιατί αυτή τη στιγμή ας πούμε παράδειγμα Εδώ στη Νάρτα Που το νερό το πληρώνουμε τις βρύσεις Ακριβότερο από το εμφιαλωμένο Έτσι, Χοντρικά πόσο είναι ε, Τι το πληρώνετε εδώ ρε παιδιά 70-80 ε, ευρώ 100 άλλοι 90 Για κάνε ένα πολλαπλασιασμούλι Να δεις ότι δεν το κάνουν για τις πισίνες αυτό Το κάνουν για να βάλουν έξτρα φόρο σε όλο τον κόσμο και φυσικά ο λογαριασμός ρεύματο ανεξαρτήτως ποσού θα φορολογείται, λέει, για να διε... διασταυρώνεται για να διαπιστωθεί. Ποιοι δηλώνουν ψευδό ότι τα διαμερίσματά τους είναι κενά για να γλιτώσουν φόρο, θα μας αποζουρλάρουν εντελώς. Μας έχουν αποζουρλάνει. Δεν έχουμε γλιτωμό σου, λέω. Δεν έχουμε γλιτωμό σου, λέω. Δεν έχουμε γλιτωμό, αλλά. Θα πάμε σε καμιά συζήτηση. Για να μιλήσουμε εκεί Να χρησιμοποιήσουμε τον Καστοριάδη Το Λένιν Και άλλους Κυρία μου και κυριέ μου Τι έγινε Α δεν τα βρήκε ο Στορνάρας με τους αγρότες Και οι Οι αγρότες Θα αποφασίσουν σήμερα Τι στάση θα κρατήσουν Παιδιά Εντάξτε επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο Βέβαια Να σας πω ε, εκείνο το οποίο δεν διαφοροποιεί εντάξει δεν θα έλεγα ότι διαφοροποιεί την κατάσταση είναι ε, ο Μπούτας ο οποίος δήλωσε ότι αυ, παλιότερα λέει στην μπλόκα για, για εντυπωσιασμού και τέτοια για να κοροδιδεύουν τον κόσμο αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια ε, την κατάσταση δεν, δεν δεν λέω προσωπικά ότι την διαφοροποιεί ο Μπούτας αλλά να σα ότι ο Μπούτας πριν πολλά χρόνια είχε τσιρίξει μόνος του για το 80% της αγροτικής γης το οποίο είναι υποθηκευμένο, ήταν υποθηκευμένο στην αγροτική τράπεζα με αποτέλεσμα μετά ε, να γίνουν όλα, όλα αυτά που έγιναν τα ξέρετε με την αγροτική τράπεζα ήταν ο, πρώτο, ήταν ο μοναδικός πριν, πριν ε, γίνει αυτή η κατάσταση πριν έρθει αυτή η ονομαζόμενη κρίση και όλα αυτά τα πράγματα έχει τσιρίξει από τότε Οπότε <χω> Αν ο Μπούτας Δίνει επικεφαλή όλη αυτή τη τις κατάστασεις Συνεχίσει να Να λέει αλήθειες Ξέρω εγώ τι να σου πω mm. Πάντως χτες το είπε Ότι η κατάστα... αυτό που κάνουμε σήμερα με τα μπλόκα Δεν είναι όπως παλιά Που βγαίναν κάποιοι και κάναν μπλόκα για εντυπωσιασμό Και μετά πηγαίναν και τα βρίσκαν κάτω από το τραπέζι mm. Ο Μπούτας το yeah. Δεν το λέμε εμείς yeah. Παρακαλώ And we Παρακαλώ our dreams Ορίστε Απαρατίστε μας Δεν κατάλαβες μεγάλη; <μιλά> Αυτά Βέβαια κοίταξε να δεις κάτι Επειδή ο Αντώνης για το Σαμαρά σας μιλάω Συνεχίζει να μιλάει με το Θεό Είχε τάμα να πάει στο Άγιο Όρο ε, να προσκυνήσει, λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο αύριο μεθαύριο. Αύριο Σάββατο φτάνει στις Καριές, οπότε θα μαζοχτούν όλοι να τον υποδεχθούν. του κυρίο Δειθώμεν πάει να προσκυνήσει στο Άγιο Όρος. Θα βρεθεί στο περιβόλι της Παναγίας αύριο ο Πρωθυπουργός για να, τέλο πάντων, να εισπράξει και την αγιοσύνη από τις άγιες πράξεις που κάνει. <μιλισμός> να σε, ναι, κυρία μου και κυρία μου. Ναι, ως καλός χριστιανός θα πάει αύριο στο Άγιο Όρος γιατί είχε τάμα ο άνθρωπος. <μιλισμός> και πάει να εκπληρώσει το τάμα του. Ναι, μου. έτσι κο κύριέ μου. Τι πόντους να πάρε από αυτό τώρα, λες. Λέμε, ρε, Λοιπόν, ο Στουρνάρας έχει μια υπηρεσία πληροφορικών συστημάτων. Είναι στην εξουσία τώρα, παιδί μου, στο σουλτανάτο του, πώς να στο πω. 150.000 ευρώ έφαγε πρόστιμο, γιατί διέρευσαν στοιχεία εκατομμυρίων φορολογουμένων από τα αρχεία της. Έφαγε αυτή η υπηρεσία. Και ο Στουρνάρας, προσέξτε τώρα, εδώ ζούμε σε κράτος δικαίου. Ο Στουρνάρας ζητά από το Συμβούλιο τη Επικρατείας η απόφαση να κηρυχθεί αντισυνταγματική. μεγάλε. Εσύ άμα φας κλίση από την τροχέα Λέμε τώρα Και δεν την πληρώσεις Αυτόματα πάει, Ξέρεις εκεί που πάει Αυτόματα αυξάνει ο λογαριασμός σου στη ΔΕΗ Στη ΔΕΗ καλά Μιλάμε, κοιμάμε και ονειρεύουμε ναι. Στην εφορία Αυτόματα σε συλλαμβάνουν Χωρίς να έχεις κανένα τουρνάρα Να ζητάει από τη δικαιοσύνη Προσέξτε Να ζητάει από το Συμβούλιο της Επικρατεία Να κηρύξουν την απόφαση Αντισυνταγματική. Γιατί ο Στουρνάρα είναι ένα τύπο ο οποίο σέβεται το Σύνταγμα. Και η παρέα του, όχι μόνο ο Στουρνάρα. Κατάλαβε, ο Στουρνάρα δεν είναι ένα άνθρωπο, ένα άνθρωπο λέμε τώρα, ο οποίο έκανε το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Το σέβεται. Οπότε λοιπόν, πώ πα, Εσύρε Φίλε, και ρίχνει 150.000 πρόστιμο σε τύπου οι οποίοι πούλησαν, λέμε τώρα, εμεί το βλέμε το πούλησαν, τα στοιχεία εκατομμυρίων φορολογουμένων. Ε... Πούλησαν τα αρχεία Και βάζεις πρόστιμο 150.000 ευρώ Γιατί λοιπόν Είναι παράνομο το, να, να το πάρεις πίσω το, Αυτή την απόφαση Συμβούλιο της Επικρατείας Γιατί Άντε μην ευριάσουμε Και σε στείλουμε καδί στα άδανα δικαστήμου Σε παρακαλώ πολύ Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Αυτά τα ωραία συμβαίνουν Κατά τα άλλα εδώ πέρα Έχουμε εκτός από κράτος δικαίου και δημοκρατία, μεγάλη, μήνα. Έχουμε δημοκρατία η οποία μας δίνει 28% επίσημη ανεργία. Είναι 28% επίσημη ανεργία. Έχουμε, ματαξαναίπι ότι το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό και οι άνεργοι είναι ψυχές είναι άνθρωποι δεν είναι νούμερα σε αυτούς βέβαια δεν προστίθεται η ελεημοσύνη που δίνουν με τα πεντάμινα ε, οι δήμοι και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις για να οικονομήσουν έτσι <Τι> δεν προστίθεται οι άνθρωποι που είπαν βέβαια άμα δουλέψεις αυτή τη στιγμή ένα μεροκάματο ένα μεροκάματο δεν θεωρείσαι άνεργος για τα επόμενα ξέρω εγώ 6-7 πόσο είναι εκεί στον ΟΑΕ ο ΑΕΔ πως διάολο το λένε. Δεν θεωρείσαι άνεργος, αν ας πούμε, πας για μεροκάματο και πάρεις 200 ευρώ, ε, ξέρω εγώ, το, το μήνα κάτω από το τραπέζι και μετά δεν έχεις δουλειά. Είναι, είναι τεράστιο το νούμερο, είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο και το νούμερο αυξάνει κάθε μέρα. Το θέμα είναι πού θα φτάσει αυτό το νούμερο και τι θα κάνει αυτό το νούμερο, τι θα κάνει τελικά αυτό το νούμερο, τι ακριβώς θα κάνει το νούμερο. Έλα μη μας λες τώρα Μπορείστε Να με Νούμερο νούμερο <Τι> Είμαι νούμερο όπως το λε. <coughs> νούμερο νούμερο Λοιπόν Αχ οι Έλληνες ε, Δηλώσαν 30% των Ελλήνων Ότι δεν θα πάνε διακοπές Θα μαζουρλάνουν οι Έλληνες Πάντα μαζουρλαίνουν Γι' αυτό ακριβώς ζείτε στο γεωσύστημα Λοιπόν 30% μόνο δεν θα πάει διακοπές καλά για το 10% λέει, δεν επηρεάστηκε καθόλου η ζωή του και οι διακοπές του από την κρίση ας τους αυτούς τους ξέρουμε ποιοι είναι αλλά το 30% με επίσημη ανεργία 28% είναι μόνο που δεν θα πάει διακοπές έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ αλλά το κόλπο είναι ότι ε, εσύ ζητάστη ο Μητσουτάκουλας ο ταλέπορος ο Κυριάκος την πάτησε, του στείλαν μια επιστολή Μαϊμού με υπογραφή Βούρτσι, λοιπόν, να βγάλει από την ε, λίστα υπηρεσιών που βάζει λουκέτο το Εθνικό ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Την έστειλαν οι ίδιοι. Του γράψαν, γράψαν μια επιστολή, λοιπόν, και του λέει, σε διατάζω, του λέει ο Βρούτσι, καταλαβαίνεις, λεγάλε. Τι μου λες τώρα. Το κάναν, μην μου πεις. Ναι, το κάναν για να προασπίσουν τη δουλειά του. Ακριβώς γι' αυτό το κάναμε. Σε παρακαλώ, παρακα ε, Λοιπόν, 45 χρονών, ε, τι να σου πω μεγάλη, στέλνουνε στο, στείλερε μια επιστολή. <σκείλαινε> Αυτοί ξέρουνε ότι αφού έτσι λειτουργούσε χρόνια τώρα η δημοκρατία, με πιστολές. <σκείλαινε> στο Ρίο λοιπόν έχουμε άλλον έναν 45 ετών, ο οποίος τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Ένας εργαζόμενος της εταιρείας, ε, φτιάχνει τσιμέντα εκεί στη, στη, στη Τιτάνη. <σκείλαινε> <σκείλαινε> <σκείλαινε> Μπορεί να αυτοκτόνησε όπως θα μας έλεγε και ο Μπουμπούκος με τον, με τον Βορύδη, Αγίου Βαλεντίνου πλησίαζε, τον βάρεσε ο έρωτας το κεφάλι, αυτοκτόνησε γι' αυτό. Η απανταχού Πασόκι μην α, σκανιάζεται, θα κατέβετε μαζί με τους 58, τελικά τα βρήκαν. Στι ευρωεκλογέ, mm. εκεί την ρε που λέγαμε του Σιμίτη, τα κοκούτσια, τα κονσερβοκούτια, όλα αυτά. Οπότε λοιπόν τα βρήκαν, προσωρινά βέβαια, αλλά τα παιδιά τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι να χάνεις από την Ευρωβουλή, ξέρω εγώ, τον Καψί, τέτοια παιδιά, τον Κα... Καλίτσι, πώ τον λέγανε τον άλλον το. το... το Μπίστη, ορίστερα, <Λίσθε> το, το Λογαμούλη, <Λίσθε> <Λίσθε> ναι, ο Γατουλογαμούλη θα πάει για Ευρωβουλευτή τώρα, τι να κάνει. Σου λέει εξασφαλίσω άλλα πέντε χρόνια Μάσας, ξάπλας και τηλεόρασης και προβολής Σε παρακαλώ πάρα πολύ Κυρία μου και κυρία μου ε, Στις εκλογές αυτές θα λέγαμε ότι οι εκλογές που έρχονται είναι Μετατρέπονται και σε ένα βιζοπόλεμο Διότι α, καλά μιλάμε κατεβάζουν τα μεγάλα όπλα Το Πασόκ ειδικά θα μας κατεβάσει την Εβα, Την Εύα καλέ, την Καϊλή χωρίστε. Καλά, ρε Χωνστάκι, να είσαι καλά, Παλιχάρη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ό,τι επιθυμείτε, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά εκεί στην Κουζάνη. Καλή σου μέρα, Κώστα. Να είστε καλά, να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Αλλά κοιτάξτε, μην, μην ανακατευτείτε εκεί με το βυζοπόλεμο που έχουμε. Διότι του Πασόκ, κατε... θυμάστε να κατεβάσει την Εύα, την Κατερίνα Τιμπατζελή. Την Θυμόσαστε την Κατερίνα Τιμπατζελή την που την είχαν επί τη γεωργία Πασόκ. Και όταν είδε τραχτέρ, είπε αμαντι είναι αυτό. Το είχε μπερδέψει με κάτι πολεμικέ ταινίε. Έβλεπε τάγκ και νόμιζε ότι κατεβήκαν τα τάγκ στη... <Συλίκη> Ναι. Ε, οπότε δυτική μου Μακεδονία και στερεά Ελλάδα, κοιμή σου ήσυχη. Κατεβαίνουν τα κορίτσια, θα σε σώσουν <Συλίκη> Λοιπόν, ο Σόρο, ο τόχο το, Σόρο, τον ξέρετε το Σόρο, αυτό που μοιράζει πετρέλαιο, Ωραία στον μπουτάρι και στου άλλου. Λοιπόν, έφαγε ξύλο από μια γκομενίτσα 30χρονη. Ο Σόρο τώρα είναι 102. Έτσι. Είχε μια γκομενίτσα. 30 χρονών και τον πλάκωσε, ξύ, τον πλάκωσε στο ξύλο πλάκωσε και τους δικηγόρους μες στο δικαστήριο ε, την κατηγορούσαν λέει έτσι είχε κάνει μήνυση ο σόρο επειδή τον είχε ξαναμαυρίσει στο ξύλο παλιότερα <laughs> αυτό είναι αυτό είναι λοιπόν το σάπησε στο ξύλο το Σόρο και του ρίξε άλλο ένα ξύλο μες στο δικαστήριο για να μάθει ο σόρο. αλλά βάρισε και τους δικηγόρους αυτή τη φορά σε παρακαλώ πάρα πολύ Πάντως παιδιά μη δίνετε πάτημα στα καρτούν που λέγονται μπουμπούκι να λένε αυτά που λένε γιατί από τέτοια αρπάζονται. Λοιπόν, σήκωσαν επανάσταση οι γιατροί και οι νοσηλευτέ και οι τραυματιοφορίς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη γιατί η διοίκηση έβαλε φραγή κλήσεων κινητών τηλεφώνων στα χειρουργία. Κατάλαβε, μετά από φαινόμενα όπου την ώρα που χειρούργοι και νοσηλευτέ νοσηλευτές εν μέσω χειρουργείου απαντούσαν στα προσωπικά τηλέφωνα είπε «Οπα, παιδιά, φραγή, άντε τώρα να έχει τώρα το σκοτοπλέμωνο ταλνού έξω και να, να σε παίρνει τηλέφωνο, να πούμε, ή ζουζού. Έλα, ζουζού μου, τι κάνεις, να εδώ, να πούμε, παίζω με ένα πλεμόνι, να πούμε». Και βάλανε και σηκώσανε επανάσταση, ότι του έκανε φραγή. Οπότε τώρα θα βγει ο, ο, ο, ο Μπουμπούκος και θα πει «Να, είδατε τι κάνουν οι η κομμουνι οι Θέλουν να μιλάνε στο τηλέφωνο την ώρα που προσφέρουμε εμείς πλέρια την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη. Ε, παιδιά, βάλτε και εσείς λίγο τώρα. Κάντε λίγο ιστορία να μου. Παρακαλ... Σας παρακαλούμε καλά, κυρία μου και κυρία μου, που ζεις λοιπόν σε αυτό το γεωσύστημα. Αρνήθηκαν οι κάτοικοι του Ροπού, το pas, pas, fast pass πως διάλογο το λέγανε εκεί πέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο. Ε, σύσομο λοιπόν είπε δεν θέλουμε τέτοια λέει, δεν μπορούμε λέει, μέσα, στη, μέσα λέει, στην περιοχή μας να πληρώνουμε, να μετακινηθούμε λέει, 500 μέτρα χιλιόμετρο και να πληρώνουμε. Βέβαια λοιπόν, οι άνθρωποι δεν έχουν δίκιο, αλλά αυτά έπρεπε να τα από πριν, όχι τώρα που τους ε, ανεβάσαν το... Από τα 2-2,5 που του πήγαν στα 3-10. Διότι μέχρι προχτέ με τα 2-2,5 με στην ίδια περιοχή πλήρωναν. Έτσι. Και είναι τραγικό τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μα και δεν μα ακούει κανένα, να θέλει να πα το χωράφι σου ή να πα να ψωνίσει ε, μπρόκολα ή λαχανάκια Βρυξελών. Παρακαλώ. <Συσχελίδι> Παρακαλώ. Περίμενε περίμενα. Τελειώ. Μήνα. Οπότε λοιπόν σκεφτείτε τα λίγο Επειδή έχετε και οι γείτορε Σε κάθε περιοχή Σκεφτείτε τα λίγο Βέβαια κυρία μου και κυριέ μου φτάνοντα στο τέλος Δεν ακούσαμε τίποτε χθες Ανακοινώθηκε επίσημα Επίσημα ότι Τα φράγματα τα είπαμε χθες Πουρνάρι ένα πουρνάρι 2, Άγρας όλα αυτά Πώ το λένε και εργοστάσιο φυσικό αερίο κτλ. Πάνε στη μικρή ΔΕΗ η οποία Περνάει σε χέρια ιδιωτών. Τις επιπτώσεις, μπροσωμό του, τις είπαμε και χθες. Ακούσατε κανέναν από τους πολιτικούς, ακούσατε κανέναν στη Βουλή, ακούσατε κανέναν να ουρληθεί στα παράθυρα των τηλεοράσεων, ακούσατε κανέναν να πει κουβέντα, Ακου, α, ακούσατε κανέναν. Κατάλαβες τώρα, αρτινέ μου, γιατί τόσα χρόνια δεν υδροδοτείται η άρτα από το νεράκι του του. Τώρα το, το κατάλαβε φαντάζομαι, έτσι. Και είχες απορία εσύ μα εδώ έχουμε νερό ρε να, να, Όχι να πιούν και οι κότε, Να πιεί και ο, και ο πλανήτης έλ, Πως τον λένε απάνω Και Ανδρομέδα Και εμείς να πούμε παίρνουμε νερό από την πηγούλα Και δεν παίρνουμε από τον Άραχθο Κατάλαβες τώρα γιατί Γι' αυτό το λόγο Αλλά παρόλα αυτά Ακούσατε κανένα να διαμαρτυρηθεί Ακούσατε κανένα να, να βγει μπροστά Ξέρω εγώ κόμμα, απόκομμα ε, Αριστερό, δεξιό, κεντρό πάνω κάτω, εκεί, θε, εδώ, θε. Να βγει να, να πει καμιά κουβέντα Ε, όχι φυσικά Όχι φυσικά Διότι αυτά τα έργα πρέπει να προχωράνε so. Κυρία μου και κυρία μου Α, και άλλο Να πούμε Πριν τελειώσουμε να σας χειράσω Να σας χειράσω μια σέλφο. Άντε, ελάτε να την ακούσουμε όλοι μαζί Και να επανέλθουμε να κλείσουμε Ελπίζουμε να γλυκαθήκατε με τη ΣΕΛΦΟ. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, κυρίες μου και κύριοι. Στο ράδιο Άρτα θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Κυρίες μου και κύριοι, σας ευχαριστούμε απαξά για την υπομονή σας, για την ακρόαση, για τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας. Να είσαστε όλοι πολύ καλά, πάντα, μα πάντα έτσι, για και χαρά σας. Α, FM, STERRE.